Ουγγαντέζικα χρόνια πολλά. Α, ευχαριστώ. Γιορτάζει Ουγκ. όλη η πλάση. Γιορτάζουν οι Απόστολοι που κάνανε την πίσνα. Μάλιστα. Εντάξει, okay. Κα... το ακούω. Έτσι. Ε, υπονοείχ που μπήσα μέσα πριν λίγο ότι ο Πρωθυπουργό γνώριζε για αυτό το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν είναι δυνατόν, όχι, ούτε καν. Τον είχαν παραπλανήσει με τέχνη επιδοματική, επιδοματική. ή αγροτική, κάτι. Μα εξαπάτησε και με εξαπάτησε. Με βαθιά υποκριτική τέχνη. Ακούστηκε ότι μπορεί να είχε κάποια ιδέα. Ντροπή, θα έλεγα. Εγώ δεν. Δεν γνωρίζω. Δηλαδή, από μέρο σα περίμενα κάτι πιο ευαίσθητο. Δεν υπάρχει περίπτωση να ήξερε κάτι. Εγώ α... το λέω. Είναι απαράδεκτο του κοριού στα Υπουργεία και στου συνδικαλιστέ που τα έλεγαν αυτά. Ποιο του έστησε. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα χρηματοδότησε κάποιο μηχανισμό ο οποίο έβαλε κοριού στα Υπουργεία και στου ανθρώπου και έχουν αυτού του διαλόγου. Πρέπει να διερευνηθεί. Δεν μπορεί μια κυβέρνηση να διαστήρεται έτσι, δηλαδή, με αυτού του διαλόγου. Και εγώ δεν θέλω. Δεν θέλω να σπηλω σε καμία περίπτωση αυτή η κυβέρνηση ε... γιατί δεν έχει και λόγο Και αφού το πω άδονη, ο άδονη είναι όλη τιμή αυτή και η αθώη και η ηθική. Θεωρώ ότι είναι όλοι αξιοπρεπεί άνθρωποι και απολύτω τιμή. Και αυτό το πω άδονη, ε. Και αφού το πω άδονη, καταλαβαίνουμε όταν το λέει ο πιο τίμιο, ο πιο ηθικό, λίγο έχει μια βαρύτα παραπάνω αυτό. Και μόνο μια ερώτηση για τον αυτιά που τον έχουμε στην Ευρωβουλή και γυρίζει στι λαϊκέ αγορέ και κοιτάει πόσο έχει ντομάτι. Ε, καλά, αυτό έκανε πάντα τώρα. Για άλλο το στείλαμε. Έτσι το γνωρίσαμε, έτσι το στείλαμε. Αυτό θέλαμε. Εδώ στην κεντρική αγορά των Βρυξελών βρήκαμε λάδι με σαρά, 750 γραμμάρια, 15 ευρώ. Εμ... Ναι, αλλά όταν εσύ παίρνει 30 εκατομμύρια για να μην κάνεις τίποτα, θα πας να βάλεις ντομάτες. Ωχ, τώρα... Θέλεις να φτιάξεις μια σαλάτα, είναι... να έχεις μια δικιά σου τώρα, τι θέσεις Όχι ρε, δεν καλλιεργό ρε φίλε, αφού μου έρχεται η επιδοτησούλα εκεί μέσα στο χειμώνα που κάθομαι 7.000. Φύλαξε το σύνορο, δεν μπορεί να υφίσταται, εάν δεν υπάρχουν απόλυνες. Και για να γίνω κατανοητός εάν δεν υπάρχουν νεκροί. Γεια σου, Κραποστολή. Γεια σου, Ρεφλέ. Πολύ λεβέντης είναι αυτό που πλέβρισε. Ναι, αεροβόλαγε κιόλας. Λεβέρισε, αεροβόλαγε. Έχω ξεχάσει. Αεροβόλαγε όπως τότε που είχε πάει 5 ώρα τα ξημερώματα. τότε που μίλαγε λίγο χαμηλόφωνα, αλλά δεν πειράζει. <clears throat> και ψηφύριζε. Καλημέρα από την πλατεία εξ αρχείων. Στι 8 Ιουλίου παραδίδουμε την πλατεία στου κατοίκου. Τελειώνει η ανομία. Τελών με τα αυτοδικασία. ο άνθρωπο δεν ήθελε να ξυπνήσει του λέχτη που κοιμούνται μέχρι αρπά. Έμτου λεπτό τον λεπτότάρα που πήγε στα εξάρεια και ψιθύριζε γιατί ότι τα σχεσμένο στάχα. Έλα τώρα. Για τα εξάρει περνών κάθε μέρα λόγω δουλειά. Τώρα είναι απελευθερωμένα τα εξάρια. Είναι 3-4 κλούβαι γύρω γύρω. Είναι οι λαμαρίνε εκεί στην πλατεία. Πολύ όμορφε λαμρίνε αγίνε με τρόπο. Ορίστε. Ναι, ναι μετρό, σαθήκαμε. Πιο οποίο χρησιμοποιιστά. Τέλο καλή εβδομάδα να έχει, πότε κλείνεται. Την παρασκευή. Την παρασκευή. Θα να θυμηθώ τη παρεγλιά. Λανκάνο. Ο Έλα. Ναι ναι. Μα ακούτε που το φωνάζω. Πήγε σε κλεισία το πρωί. Θα πάω μετά, πάω στο δεύτερο πρόγραμμα. Δεν έχει πάει. Όχι. Απειλήσει το χέρι του παπά. Θα το γλίψω. Το γλύψε και άμα έχει κατουρίζει. Ακόμα καλύτερα, με Α, με τα κλείσει. Έχει μπει σε κολυμπιστά. Εγώ. Ε, ήταν ένα καζανάκι εκεί το Ένα κομμένο Ε, ναι μου, αυτό. Γα, αντί για ψηταρία. πριν το κάμουν, πιστερία, βάλει λίγο νερό μέσα και και έγινε το Βαπτυτεί, πού το ξέρω Εγώ Εσύ το λες. Εγώ το λέω, αλλά είχα μνήμη και ένα χρόνια. Τώρα δεν μου πείτε. Ότι... Κάτι με θερμοσύφωνη σου είπα και τέτοια, ξέρω εγώ. Σε θερμοσύφωνη, αφού σε βάφτιση ο παπά. Σε βάφτιση. Δεν είπαμε βάφτιση, είπαμε βάλα ένα θερμοσύφωνο με νερό αυτό. Κατάλαβε εσύ. Μήπω είσαι άθρισκο. Ξέρω ότι. Μήπω είσαι σατανά Για να το δούμε λίγο. Ναι, βάμια τη λουκά. Ε, μάλλον. Σε το τίμιο δεν είμαστε καθόλου καλά. Κύριε Αποστολή! Λέγεται! Γεια σα! Γεια σα! Να χαίρεστε το όνομά σας Το χαίρομαι! Του το λέω κάθε φορά! Το... Πόσο σε χαίρομαι σένα! Πόσο! Πού είσαι σήμερα ονοματάκι! Αυτά! έχω καλέσει ω συνήγωρο του γυμναστηριακού! Αααα! Και, δηλαδή, ήξερα ότι υπάρχει ο συνήγορο του Πολίτη, όχι ότι υπάρχει ο συνήγορο του Κοπρίτη. Τώρα τι να σα πω κι εγώ. Μας δεν χρειάζεται να πείτε πολλά. Μα έχει βάλει σε υπερορίε γιατί σβήνει μια φωτιά, ανάβει μια άλλη. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι, καταλαβαίνω. Λοιπόν, έχει καλέσει ο πελάτη μου για το θέμα του ΠΚΠ. Έχει πάρει θέση. Για όχι ακόμα κοπρίδι. και περιμένουμε. Περιμένω. Λοιπόν, η πρόβλεψή μου είναι ότι και με το βορείδι δεν θα το σπαθεί. Έχω αρχίσει να πιστεύω ότι μόνο το μισοτάκι μου στα ρίκυνε. Ούτε άδωμοι, ούτε πέβρι, ούτε τίποτα. Μόνο το μισοτάκι και ίσω το γκασελάκι από άλλο κόμμα. Α το Αυτό. Ναι, ναι, θέλω να είμαστε δίκαιοι. Αυτό τέλο πάντων, αν μπορείτε, αν ξαναπάρει, που φαντάζομαι θα πάρει, κρατήστε τον λεγό να πάρει θέση. Ναι. ναι! Έλα! Έλα! Τι έγινε, ο φωτιάδηση μου, καραγκιόζη, original! Έλα, καραγκιόζη! Τι έγινε, χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά, α, για μένα, ευχαριστώ! Να είσαι καλά! Τι έγινε, καλά! Καλά, από την άνδρο σε παίρνω, ξεκινήσαμε περιοδία σήμερα! Από την άνδρο με έχει παρμένο! Α, την μπάντρα σε έχω παρμένο! Ναι, ναι, με έπιασε και το απογορευτικό! Α, ωραία! Εντάξει, τίποτα έτσι, πειράμε, ξέρει τώρα, κατάλαβε! Ε, ε, ε, σ'άλια και τέτοια, ξέρω! Ναι, δεν τα γνωστάρε, παιδί μου! Mm. Από πολιτικά, Η ελληνοφρένεια θα ήθελα. Εδώ ίδια. ίδια. Η ίδια. Χρόνια βολάμπαλουρδοσκήθηση. Ευχαριστώ. Εσύ άκουγα τώρα τον Ερθίνη που έλεγε για τι παρετήσει όλα αυτά τα χρόνια. Του το ανέκδοτο με το Λεπρό που είναι στη φυλακή. Πέσεις... Λεπρό, το Λεπρό, Τζέιμ. Αχ, καλά, Καλό Λες Για στεφελή, καλό ήταν. Το που του πέστη, κομμάτι, κομμάτι αφή, δάχτυνο, τα όλα έξω. Για να φτάσουμε να παρετούνται υπουργοί. Του Μιτσοτάκη, που τόσα χρόνια, ό,τι και να γινόταν, δεν συνέβαινε τίποτα. Κατάλαβε τι και έχει γίνει. Καλά, αυτό εννοείται. Εδώ... Έχουν ξεκοκαλήσει και τι γύρε. Όχι απλά, του πιάσαμε τη γύρα στην πλάτη, τι ξεκοκαλύσανε κιόλα. Σαμαρώνει ο Άδωνη ότι είναι η μόνη λέει, η κυβέρνηση που στέλνει του υπουργού τη προανακριτική. Άλλο κυβερνητικό κόμμα που να ψηφίζει προκαταρτικέ για υπουργού του, εγώ δεν θυμάμαι να έχει υπάρξει στην Ελλάδα. Είναι κάτι που δείχνει και διαφορά ήθου του Μιτσοτάκη και τη Νέα πρέ... Δημοκρατία. Πόσα σκάνδαλα που έχουν κάνει. Και λίγα... Την κρεμάλα έβαψη μου, όχι να μπορώ να κρυβηθεί. Ήδη έφυγε και έγινε Σερβία. εμεί εδώ εντάξει. Συνεχίζουμε τον ύπα του δικαίου. <συσίλια> Ποια είναι τα κεντρικά πρόσωπα αυτή τη εγκληματική οργάνωση. Είναι ο Φραπέ και ο Χασάπη. Ω Φραπέ, καλή Χασάπη. Χασάπη εκεί. Ναι, ναι, ναι, εκεί Φραπέ. Ο κυραλέκο είμαι. Είμαι ο Φραπέ γλυκό κολλή. Ισοσό. Ναι. Αποστόλη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλό καλοκαίρι να έχει και αίμα. Όλα καλά. Θα ήθελα να πω κάτι. Για ποιο λόγο δεν ξεσπιστώ ο νόμο, σα πιάσαμε με το γίδι στην πλάτη. Ποιο γίδι, καλέ, το γίδι είναι ένα. Δεν του πιάσαμε με τα βοσκοτόπια ολόκρατα κοπάδια στην πλάτη. Αν γινόταν σκάλλο κράτο αυτό, όλο ο κόσμο θα ήταν κάτω. Εμεί εδώ πέρα κοιμόφασταν Ε, όχι, ναι, δεν ήξερα καλοκαιριάρι να βγούμε μες στον κάψο να ψοφήσουμε. Όχι, δεν κάνω το χατήρι. Απόγευμα, 8 η ώρα, δεν μπορούμε. Α, 8 είναι που πέφτει ο ήλιος, ναι. Να τους δώσουμε ένα μήνυμα. Γιατί ο γουρλωμάτη θα κάθεται για 10 χρόνια έτσι όπω έχουμε φτάσει και κρυβόμαστε. Αυτό ήθελα να πω. Καλό καλοκαίρι, θα σα Η αλήκη είναι τελικά η, η ναι, από δεν το δεν το η θα ήταν ένα μονακό. Καλό του, καλό χειμώνα, καλή σε ζώνη. Καλώ ήρθα, με βαρέθηκε να περιμέσει μέχρι την παρασκευή. Εντάξει, δεν πειράζει. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Δεν ήξερα να τα καταφέρω. Εντάξει, σου είπα. Εντάξει, να κάνω. Ήρθα να χαιρετήσω και εγώ γιατί εγώ την άλλη εβδομάδα φεύγω πάω στο καράβι ωραία. Μάσχη και το ελεύθερο εδώ πέρα. Μαρία δίπλα ενώ σα. Ναι, εντάξει, και εγώ δίπλα, εμεί θα πεταφόταν, ναι, όλα καλά. Όλα καλά, μια χαρά. Όλα καλά. Οπ και να έχουμε. Υγεία και ο Πέ. Η υγεία και ο Πέ. Να κάνω. Όλα Εντάξει, καλά. όλα καλά, μην αγχώνεστε φυτέψτε, φυτέψτε, φυτέψτε, θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Φυτέβουμε, θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου, εγώ πλήρωμα θα μαθάμε αλλού βέβαια Άλωσε. αλλά θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Έλα. Έλα Είμαι παραλία Γκάμπιγκ Πελοπόννησο Εσύ πάντα ήσουν παραλία Στη λογική μέσα Το... στην νοοτροπία Μωρό μου πήρα να σε χαιρετήσω Να σου πω ότι θα αγαπάω Όχι τι σε τσίπισε φίδι Και ξέρει κάτι καλύτερα που δεν πήγατε φέτος νωρίτερα για διακόπες Για να μπορείτε να σχολιάσετε τα σκάνδαλα Όλα τα καλοκαιρινά τα τρελά Καλά φεύγουμε μην ανησυχείς Ότι γίνει τώρα ελεύθερο Πότε θα φύγει. Την Παρασκευή. Oh. Δεν το μελαγχόλησα τώρα. Έλα, μωρέ, μελαγχόλησε! Νιώθεις πεταμένος, μες στην πόλη σου σαν ξένος, ρε παιδί μαμά. Πάλι θα τις παλιές εκπομπές. Καλά είναι. Δεν πειράζει. Άκου τις παλιές εκπομπές και εξασκήσου στο εργόχειρο. Πω πω θα βάλω κάτι. Δεν μου λες θα είναι καινούργια φωτογραφία. Πώς θα κάνω εργόχειρο Κάτι παλιές βρίσκω μόνο. Ε, από τις εκπομπές που θα ακούσουν. εννοώ. Εντάξει εκπομπές θέλω και φωτό. Θα δούμε εντάξει. Μωρό μου αγαπάω. Α, θα με για καλό καλό, καλό. Έλα, μανάρι μου, να σου πω, Καταρχάς χρόνια πολλά, εντάξει, να το ξεχνάω. Wow, Στο οποιαδήποτε χώρο αυτού του συχαμένου του καπιταλισμού θα είχε παραιτηθεί αυτή η κυβέρνηση με όλα αυτά που γίνονται. Αλλά γιατί να παρετηθεί εμεί είμαστε κάτι άλλο, δηλαδή δεν μα αντιπροσωπεύει πλήρω, σαν ποιότητα. Μπορώ. Οπότε, why? Πιέτσι. Μια χαρά είναι, μια χαρά. Αυτή να μαζέψει, δηλαδή, όλου εμά ο όταν ότι δεν πήρε αυτό 41% Ε, εντάξει, πάμε στον τότε γραφική και ψεκασμένη και ότι θα εθνάτα τώρα. Όπω τότε ρε, που με τι φωτιέ που είχε βγει ο Δούκα και είχε πει ότι μ, πηγαίναμε με σακούλε όποιον μιλούσε ελληνικά και τον τοροδοκούσαμε. Και πάλι ο Σέγγελε, εγώ πέρα βρέχει. Είχαμε πάει στη Μιλία με τι φωτιέ τότε έτσι του Είχα κάτω και έτσι πήραμε τι εκλογέ το 2007. Είχαμε αφήνει κάποιο με τσάντε και αποζημιώναμε. Τέλο πάντων. Άντε, καλή, τι να κάνει. Δώσω τι σακούλε, τέλειωσε αυτό. Και πάλι μια τάκα είναι, δεν αποδεικνύεται. Αλαι, δεν αποδεικνύεται. Τι θέλω μάλλον να. Με πήρα και κάτι βέβαια, αλλά τέλο πάντων. Σπίραν τι εκλογέ, λέγεται αυτό. Έλα, καημένη τώρα τη θέση. τι, τι ψάχνω κι εγώ, τι ψάγνω. Σατανά, στο διάλογο, Αντί να πάρει να πεις μια ευχή. <laughs> Έλα ρεπικαν. Σκαδοβου. Σκατοβουλιάκι. Δεν κάνει αγάπη μου. Ε, Εκ αγάπη μου τώρα πάνω. Ε, Εντάξει, τρόπο τη Ναι, Τι θε. Γιατί έχω θυμό στη πατέρα σου. Έλα, καλέ, εσύ δεν το έσκαιρε τίποτα. Η γύρτι τα μαλλόματα τα έχουν πανηγύρια. Καλέ στην έχετε αλλάξει, Αφιλέω. Αλλά λέξει η διακυβέρνηση όταν δεν έκλεσαι. Στόν δε... δε θα πρέπει να ασχολούμαι δίκιο. Πρόκειται για μια σημαντική στροφή 360 μυρών. Δεν θα πρέπει να ασχολήσει καν καθώ δεν έχει περάσει με τα πολιδευτικά. Άλλο προδό από καμιά θυθία να έχουν εκλέψει το ένα ευρώ έρευνε. Κατάλαβε, καλό ή κακό δεν Έκλεψε βρε μαλάκι εσύ Το 13ο και το 14 ο το, το, το, τον έπαινε ρε κολόγερο. Να είσαι καλά α, Εντάξει τώρα λίγο με τον Εύκα Εκεί τώρα κάτι αχαζά αυτά που τώρα, που τώρα με τον Αυτά με τον Εύκα μην καλά, τα Εκεί κούλι cool, μέχρι να σβήσει ο ήλιος ρε που. Έτσι δεν είναι, δε γουστάρει και εσύ το θύμιο. Σε καλύτερη είναι. Κούλι θα λέτε και θα, θα πλένει το στόμα σου με τον μποφλό. Θα προσέχει για τον καλύτερο. Ε, ναι, εντάξει, α πούμε. Ή αν έχει τα κάκαλα, να έρθει ο τσίπρα να αποδείξει ότι είναι ο πιο. Ε, άντρα, δεν θα σου πω τι πιο, θα πιο θα ξέρουμε θα έρθει, όλοι. Θα έρθει με καινούργια πρόσωπα. Ναι, πού θα τα βρει, αν τι που... θα κάνει. Θα, θα πάρει τον Big Brother αυτά. Δεν ξέρω τι θα πάρει, βαράγκα. Να πάρει πάρε, ένα. Αυτό είναι σαν πολλωστή σεζόν του survivor. Που πάνε κάτι ξεπεσμένοι, α πούμε, που δεν είχαν στον ήλιο μοίρα άλλη δουλειά και πήραιναν αυτού. Και αυτού που προβοκατόρικα κάναν εκεί πέρα. Δηλαδή η πιο απελπισμένη. Πίσω πόρτα, τότε θα μου απογοητεύσει ο Αλέξη. Mm. Εγώ δεν είμαι δογματικό, ούτε δοσμένο. Εντάξει, ούτε καλά. Ναι, καλέ, σε ξέρω. Μαλακα, ναι, ένα μαλαγανέ. Εσά τα βάζω στην τρέχα που όλη την ώρα κράζει. Δεν, δεν πειράζει, θα σου περάσει. Περιφερόμενο θείασε, θα σου περάσει. Έχει πάει από ΣΥΡΙΖΑ σε κασελάκι, σε κουβέλι, σε νέα Είμαστε, αριστερά. σε εγώ, Ζωή, ούτε τι. που ξέρει, βαρουφάκι. Βαρουφάκι. βαρουφάκι. Ό,τι ίδιος. να είναι, σούργελο, μεγάλο, γεια! Παλιά αδερφή είσαι το τέλος σου. Παλιά αδερφή. Πες μωρή μια ευχή δεν τρέπεσαι σιχαμένοι. Αύριο θα είστε εδώ στις μία η ώρα. Μα ναι. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.